Radio Music Heaven, το δικό μας ραδιόφωνο Radio Music Heaven DJ Party Οι βραδίες DJ από ντοέτα παραγωγών του σταθμού μας ξεκίνησαν μην χάσετε την πρώτη βραδιά με τον Ντέος και την Αγία αυτή την Παρασκευή στο Red Dot στο Γκάζι. Παρασκευή 19 Απριλίου στις 8 το βράδυ. Red Dot. Εγμορφιδόν 24 και 3 πολέμου πίσω από το μετρό στο Γκάζι. Σας περιμένουμε. Προσοχή, προσοχή! Ο πύραυλος για την σελήνη αναχωρεί εντός πέντε λεπτών. Οι επιβάτες τα στέγηστον. Αγίγει, <Τι> αντιπέτερο δόνε. Ο, oh, oh, oh! Κάθε πέμπτη στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Δίνος, ο διαδικτυακός συμπέθερος. Σας δίνει ραντεβού στο ραδιόφωνο του Music Heaven. Μοσική συνάντηση, δύο ώρε. Μοιραζόμαστε τραγουδιά που αγαπάμε με φίλου. Πε στο τραγουδιστά. Θεματικέ εκπομπέ με αληθινά τραγούδια Πε στο τραγουδιστά Μουσική γιατί μαζί είναι πάντα καλύτερα. Καλησπέρα σε όλους σας, καλώς ήρθατε. Πες το τραγουδιστάκι απόψε στον ραδιόφωνο του Music Heaven. Συμμετέχουμε στην θεματική εβδομάδα που έχουμε κηρύξει από τη Δευτέρα και θα συνεχιστεί μέχρι την Κυριακή. Τραγούδια διδακτικά. Τραγούδια που έγιναν μότο, έτσι όπως το έχουμε αναφέρει στο θέμα του στο σχετικό topic. Τραγούδια που έχουν γίνει καθημερινότητα, γιατί δεν πολλέ πολλές αλήθειες, οι οποίες μπορεί να είναι και για πολλούς, για περισσότερους από έναν από εμάς. Καλώς ήρθατε, χαίρομαι που σας βλέπω. Τον Αντώνη στην Πάτρα, την Κρυστάλλος, στο Σουφλή, τον Κάπτεν Morgan, την Ευαγγελία Σεκελαρίου, τον Λουκά, τον Travelog, τον Βέρτ, το γειτονό που προηγήθηκε, ερπίζω να έχω γράψει στην εκπομπή Θοδόρη, γιατί την ακούσουμε όλοι το του την Σίλια, την Αλκιόνη, στη Θεσσαλονίκη, τον Ανώνυμο, το Τσιπουράκι και ρέχομαι να σε δούμε έφυ, την Κάλια, την Ιταλία Νεφέλη, καλησπέρα. Αν θέλετε, περνάτε και από το δωμάτιο επικοινωνία ε, να τα πούμε. Αν θέλετε, μα στείλετε και ένα μήνυμα και τα αναφέρουμε σε εσά του απέξω που δεν είστε εδώ μαζί μα στο chat room, το δωμάτιο επικοινωνία. Μπορείτε να μα στείλετε ένα μήνυμα εκεί που βλέπετε τον player, στο κάτω-κάτω μέρο τη σελίδα. Μπορείτε, αν θέλετε, να μα στείλετε και ένα μήνυμα με ό,τι θέλετε εσεί. Ε, τραγούδια μα βοήθησε στην επιλογή ε, ε, εδώ σε όλη την εβδομάδα, αλλά και στο πέσον τραγουδιστά, η Ευαγγελία Σακελάριου. Ε, Σα ευχαριστώ που ήρθατε. Θα πάμε μαζί μέχρι τι 10. Είχαμε μια μικρή καθυστέρηση, αλλά εδώ θα είμαστε. Με όμω προλάβουμε, γιατί τελικά, όπω κάθε φορά, τα μαζεύω, τα μαζεύω, τα μαζεύω, μαζεύονται πολλά και τελικά δεν προλαβαίνουμε να τα ακούσουμε όλα. Να δούμε λοιπόν, ποια είναι αυτά που θα καταφέρουν έτσι, να βγουν προ τα έξω, και ίσω να μην είναι τυχαίο ότι κάποια από αυτά τελικά μένουν πίσω και κάποια άλλα βγαίνουν μπροστά. Λέω να ξεκινήσουμε αυτή την απόψινη εκπομπή. Η Ιερατό φροντίζει κάθε φορά να μα δυσκολεύει ευχάριστα όλο και περισσότερο. Ε, αυτή τη φορά λοιπόν έχουμε τραγούδια που έγιναν μότο, τραγούδια διδακτικά, τραγούδια που μέσα από τους στίχους τους ε, έχουμε βρει πολλές αλήθειες ε, και εμείς μέσα μας. Ήδη άκουγα πριν ένα τραγούδι που θα το βάζα και εγώ στο δίωρο το απόψινό και μπορεί να το βάλουμε γιατί για κάθε έναν κάθε τραγούδι ακούγεται διαφορετικά. Θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι το οποίο λέει κάτι πάρα πολύ απλό, το οποίο το λέμε όλοι μεταξύ μας, το έχουμε πει πολλές φορές. Δεν ξέρω τελικά κάποιες φορές μας παίρνει μπάλα η καθημερινότητα και μπορεί να μην καταφέρνουμε να το κάνουμε πραγματικότητα. Να ζει την κάθε σου στιγμή σαν να είναι η τελευταία. Καλησπέρα. Ο Σωτήρης Δωγάνης ξεκινάει το αποψινό πρόγραμμα. η ψυχή, άχρημη η ψυχή κι εσύ αθανασιά, κι εσύ αθανασιά. Κάθε στιγμή Σαν να Για να κάει σαν αστραπή Πάνω σε μια Πάνω σε μια Ιδεά Να ζήσει κάθε σου στιγμή Σαν να για να κάει σαν αστραπή πάνω σε μια, πάνω σε μια ιδέα Εσύ η αλήθεια, και ξεις η αλήθεια, με τις χορδές του κεραβού, με τις χορδές του κεραβού, σου φτιάχνω παραμύθια, σου φτιάχνω <ΣΣΣΣΣΣΣ> να ζεις κάθε σου στιγμή σαν να είναι για να <ΣΣΣΣΣ> κάει σαν αστραπή πάνω σε μια, πάνω σε μια Να ζεις τη κάθε σου στιγμή, σαν άλλη Για να κάει σαν αστραπή, πάνω σε μια, πάνω σε μια ιδέα Να ζει στην κάθε σου στιγμή, σαν να είναι η τελευταία. Όποιο το έχει καταφέρει αυτό, νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ ευτυχισμένο άνθρωπο εδώ ανάμεσά μα. Καλησπέρα, να πω και στον Εθεροβάμονα, ο οποίο ξεκίνησε αυτή την θεματική πολύ ενδιαφέρουσα θεωρία εβδομάδα, που είναι άλλη μια ιδέα τη Ήλιο, τη Ερατό. Ε, καλησπέρα, Εθεροβάμονα, και σε σένα και να σα πω βεβαίω να μην ξεχάσετε ότι αύριο ε, θα γίνει ένα πολύ ωραίο πάρτι στον Γκάζι. Ακούστε το σποτάκι, θα το ξαναβάλουμε όπου μουσική θα βάλει ο δικό μα, ο Γιάννη, ο Δέος, και η Αγία, η Αριστερά, θα είναι η DJ τη βραδιά. Οπότε, αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, Παρασκευή βράδυ νομίζω είναι ο καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε κι εμεί εκεί, ελπίζω να τα καταφέρουμε. Πάμε, Πάμε στο επόμενο τραγούδι, Απόσταγμα Σοφία. Νομίζω θα μπορούσε να είναι μια ιδανική συνέχεια σε αυτό που μόλι ακούσαμε. Και το τραγουδάει η Μελίνα Κανά. Ο Θανάης Παπα Κωνσταντίνου το έχει γράψει. Και υπάρχει στο δίσκο Της Αγάπης Γιαλακάρης Είναι ένα από τα πιο ωραία τραγούδια Και έχει γράψει πολλά ο Θανάση Που θα μπορούσαμε να ακούσουμε απόψε Και ίσως να ακούσουμε κι άλλο που ξέρεις Λοιπόν είναι το τραγούδι που λέει Αχ ζωή μάγισσα Να σε μάθω άργησα Με κλείστα τα μάτια Πάντα τραγούδα γιατί στην καρδιά μου ο ζεφύρος φυσά Έλα σκορπίσέ με ζεφύρες αστά Να σε μάθω αργήσα Αχ ζωή μάγισσα Να σε μάθω αργήσα Κάθισε κοντά Oh no. Τι ωραία τραγούδια αυτό Κάθε μέρα χάνω Χάνω το όνειρό μου, Και το ξαναβρίσκω Όταν τραγουδώ Πάμε μαζί Α, Α ζωή, Μαγίσσα, να σε μάθω αργήσα Αχ ζωή μαγισα Να σε μάθω αργήσα Τα τραγούδια παίρνουν Κάτι απ' την ψυχή Ήταν η Μελίνα Κανά τραγούδισε Θανάσης Θανάστη Παπα-Κωνσταντίνου, το εξαιρετικό τραγούδι, όταν τραγουδάω. Θα πάμε τώρα στο δίσκο Μικρή Πατρίδα. Του στίχους έγραψε ο Παρασκευά Καρασούλο και τη μουσική ο Γιώργος Ανδρέου. Ένα από τα πιο ωραία άντμουμ τη νεότερη ελληνική δισκογραφία. Εκεί θα μπορούσαμε να ακούσουμε πολλά τραγούδια απόψε. Είπα να μην ακούσουμε τη Μικρή Πατρίδα. Μπορεί να την ακούσουμε αργότερα, που ξέρει, αν θελήσει να έρθει μα. Θα ακούσουμε έναν άλλο τραγούδι που λέει «Ο καθένας μια θάλασσα ορίζει με ναυάγια, λυσιά και γοργόνες και μια βάρκα η καρδιά και γυρίζει και όλο ψάχνει να βρει λαμπηδόνες». Τραγουδάει ο Παντελής Θεοχαρίδης. Εξαιρετικό τραγούδι. «Ο καθένας μια θάλασσα ορίζει» και αν το πιστέψουμε αυτό, τότε σε σχέση με το τραγούδι που ακούγαμε στην εκπομπή του Θοδόρη μπορεί και αυτό ο κόσμο να αλλάξει και ίσω να μην ακούμε τέτοιε θλιβερέ ειδήσει όπω αυτή η σημερινή με του ανθρώπου να χρησιμοποιούνται έτσι με αυτόν τον τρόπο, σαν να είναι ένα κράτο εν κράτη κάπου εκεί στη Μανουλάδα, για να πουλάνε φράουλε. Αυτέ τι τόσο ωραίε, πολύ ωραία με ωραίο χρώμα και ωραία γεύση φράουλε, που όμω ε, έχουν γίνει, έχουν δημιουργηθεί με τόσο αίμα για να κερδίζουν κάποιοι εδώ και χρόνια και να μην του ακουμπάει και κανένα. Ε, άμα ήρθε η ώρα να βάλουμε που λένε το μαχαίρι στο κόκκαλο ας το βάλουμε στην πραγματικότητα και στο κάτω κάτω μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς φράουλες αν είναι όπως τα διαμάντια σε μια άλλη χώρα του κόσμου με αίμα. ο καθένας λοιπόν ορίζει μια θάλασσα και μπορεί να μην είναι η δικιά του μόνο η θάλασσα μπορεί να είναι και του διπλάνου του Οδυό σαν αλήθεια έχει νύχτα μερίδιο φωτό. Μια στιγμή καταργεί τη συνήθεια. Μια στιγμή καταργεί τη συνήθεια. Σε κουράζε το χρόνο εδώ. Σε τα σε λίγο θα γίνει, ελαφρύς όπως μικρό, σαν παιδί που το σπίτι το αφήνει, σαν παιδί που το σπίτι του αφήνει. Μια θάλασσα ορίζει Με ναυάγια νησιά και γοργόνες Και μια βάρκα η καρδιά και γυρίζει Κι όλο ψάχνει να βρει λαμπιδόνες Κι όλο ψάχνει να βρει λαμπιδόνες Με φτερά από δάκρυα πετάει, κι αν κρατάει, κι αν ζει ένα λεπτό. Το φεγγάρι μπορεί και ακουμπάει. Το φεγγάρι μπορεί και ακουμπάει. Καθένας μία θάλασσα ορίζει με ναυάχια νησιά και γοργόνες και μία βάρκα η καρδιά και γυρίσει. κι ψάχνει να βρει λαμπιδόνες κι ψάχνει να βρει λαμπιδόνες λαμπιδόνες λοιπόν είναι τα υπέροχα φανταστικά φυτά τα οποία έχουν εκπληκτικές έχουν θεραπευτικές ιδιότητες αλλά δεν μπορούν να μας τι προσφέρουν γιατί δεν μπορούμε να τις βρούμε δεν είναι ορατό και δεν είναι αναγνωρίσιμο την ημέρα λαμπιδόνα λοιπόν και όλο ψάχνουμε να, να τι βρούμε είναι υπέροχα φυτά η θεραύλος λέει η κάλια και δεν θα, δεν θα διαφωνήσει κανείς μαζί τους αλλά δεν είναι το φυτό το θέμα μας εδώ είναι το πως αντιμετωπίζει ο άνθρωπος τον άνθρωπο. Και έχουν περάσει τόσα χρόνια και από την Ιστορία δεν έχουμε διδαχθεί τίποτα. Συνεχίζεται, συνεχίζει να εκμεταλλεύεται όσο περισσότερο και όσο πιο άγρια μπορεί ο ένα τον άλλον. Κάποια στιγμή η Ιστορία μα ξεγέλασε, αλλά τώρα μα επαναφέρει στην τάξη. Και μετά από αυτό, να ακούσουμε ένα για εμά εδώ, του τρελαμένου με τα τραγούδια. Still crazy after all these years, λέει ο Ιωσή Λοιπόν, με τη μουσική, θα έλεγε ότι κάποια στιγμή αυτή η αρρώστια θα περάσει. Θα πέσει αυτό ο πυρετό. Τη αγάπης για τη μουσική δεν έχει περάσει τόσα χρόνια και συνεχίζεται μια μείωτη ένταση σχεδόν από τα 10 που να ακούω και να ψάχνω τη μουσική μέχρι σήμερα 40 και κάτι και αυτή η αρρώστια τελικά δεν ξέρω αν ποτέ πρόκειται να γιατρευτεί και δεν ξέρω αν θέλω κιόλα όλα τα γιατρευτεί εγώ και άλλοι πολλοί εδώ που είναι ανάμεσά μα που έχουμε αυτή την αγάπη για τους δίσκους, τα CD ο οποιοδήποτε τρόπο έχει καταγραφεί στην πορεία της ιστορίας της μουσικής, τις κασέτες, στα 45' αργία. είναι αρρώστια το τραγούδια. Τι θα ρίσεις. Το έχει γράψει ο Ξαρχάκο στη μουσική, ο Μάνος Ελευθερίου του στίχους, τους εξαιρετικούς και το τραγούδι σε θαυμάσια ο Γιάννη Πάριος σε εκείνο τον δίσκο που, ήταν, που είχε κάνει μαζί με τον Στάυρο Ξαρχάκο. Το αφιερώνω σ' όλους εμάς τους άρρωστους με τα τραγούδια και τη μουσική. Είναι αρρώστια τα τραγούδια αν τα νιώσεις, τα καταλάβεις και ψάξει να βρεις την ψυχή μέσα τους. Είναι αρρώστια τα τραγούδια Αλεο, oh. αναμένω καρβουνάκι που κρατούει η Χελεο. Η ναρωστιατά τραγουδιά τι θα ρίχνω. Βρες αγάπες άλλες μου να χαρείς Τα τραγούδια που έχουν έμα και καρδιά Είναι αρρώστια που δεν γίνεται καλά μου δίνει πάντα, και σκοπού να δεχίζω. Μα για ξένε υποθέσει που μιλούν στραγγίζω. Την αρρώστια, τα τραγούδια, τη θαρίζω. Βρες αγάπες άλλες μου να χαρείς. Τα τραγούδια που έχουν αίμα και καρδιά Είναι αρρώστια που δεν γίνεται καλά Σαν το σπίρτο που έχει πέσει στο ξέρο χορτάρι Είναι εκείνα τα τραγούδια που μας έχουν πάρει η ναρώστια γράφω τα λαγούδια. Τι θα ρίσου, Ρε αγάπεσάλε. Φω μου να χαρί τα τραγούδια που έχουν αίμα και καρδιά. Η ναρώστια καλά Είναι αρρώστια τα τραγούδια Ακούσαμε με τον Γιάννη Πάριο να καλωσορίσω στο δωμάτιο επικοινωνία και την ε, ε, Αναστασία την Κρυστάλλο που ήρθε στην παρέα μας από το Σοφλή μας ακούει, χαίρομαι πάρα πολύ που τη βλέπω γιατί πλέον είναι κρυβοθόρητη δεν τη βλέπω με και να σε βλέπουμε συχνότερα. Καλησπέρα και στου καινούριου φίλου που ήρθατε στην παρέα μας. Είμαστε στο ραδιόφωνο του Music Heaven. Είναι εκπομπή Πε στον Τραγουδιστά, που συμμετέχει στη θεματική εβδομάδα μα, την Τρίτη κατά σειρά που ξεκίνησε τη Δευτέρα και ολοκληρώνεται την Κυριακή, με εκπομπέ, στιχάκια, μότο ζωή, αποστάγματα σοφία, διδάγματα που έχει μαζέψει ο καθένα ελληνικά εξένα. Σήμερα θα πάμε μέχρι τι 10 με τα δικά μα. Τραγουδάκια, στοιχάκια από στάγματα σοφία και μότο ζωής και αυτό που έρχεται τώρα είναι αυτό που το ήξερα και μου άρεσε πάντα. Το αγάπησα περισσότερο χάρη στη ζωήτσα, στη ζωήτσα μου, η οποία ε, είναι ένα από τα αγαπημένα τη τραγούδια. Είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα τραγούδια ε, που πρώτη είπε η Αρλέτα. Είναι αυτό το τραγούδι που λέει. Ακόμα κι αν φύγεις Για το γύρο του κόσμου Θα σε πάντα δικός μου Θα είμαστε πάντα μαζί Αυτό όλο το τραγούδι Είναι ένα μότο ζωής Ένα απόσταγμα σοφίας Γιατί λέει επίσης Και δεν θα μου λείπει, Γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερημού που θα σακολούθη. ακολουθεί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 Η Αθήνα θα αναβεί σαν μεγάλο καράβι που θα σέμεσα κι εσύ και δεν θα σου λείπω γιατί θα νε Κου Τουλάκι Παπαδόπουλου και ει εδώ τα λόγια τα εξαιρετικά τη Μαργιαλίνα Κρίζη. <Τις> θα φωτισμένο τη ζωή μου το τρένο που θα σε η ψυχή μου το τραγούδι της ψέρι μου που θα σας ακού... Ήταν η Αυτά ήταν τα ήσυχα βράδια. Και πάμε τώρα να ακούσουμε δύο τραγούδια με τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Ένα εξαιρετικό τραγουδωποιό, που όσο περνάει ο καιρό, μου αρέσει όλο και περισσότερο. Νομίζω ότι είναι από αυτή την περίπτωση δημιουργών. Ο οποίο όσο περνάνε τα χρόνια, αρχίζει, οριμάζει και πάει προ το καλύτερο. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι άλλοι πόσο όσο τα χρόνια, δυστυχώ αντί να πηγαίνουν προ το καλύτερο και να μα εκπλήξουν ευχάριστα, ε, πολλέ φορέ κάνουν κάποια πράγματα απλά και μόνο για να τα κάνουν. Α πούμε, εδώ αναφέρω σε μένα τουλάχιστον, έτσι φαίνονται, αυτή η συνεργασία που είδα τελευταία του Σοκράτη Μάλαμα με τον Κανα Λοιπόν, μια μετριότητα. Α, θα μπορούσε να είναι κάτι τελείω διαφορετικό και να, έχουμε, να πούμε πολλά γι' αυτό. Α, σχετώ, γιατί δεν ήθελα να μιλήσω γι' αυτό τώρα. Ήθελα να μιλήσω για ένα τραγούδι το οποίο είναι, θα το ακούσουμε σε μια εκτέλεση πολύ ιδιαίτερη, χωρί πολλέ μουσικέ. Είναι ένα τραγούδι που άκουγαν να το λένε οι γυναίκε οι παλιέ, που έλεγε ένα άλλο τραγούδι. Ελέγαν για τις Κυριακές τα όνειρα ότι ζουν στο το μεσημέρι. Σαν έρθει το απόγευμα κανένα τους δεν βγαίνει. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί τις Κυριακές τα όνειρα ζουν ως το μεσημέρι αλλά έχει μείνει έτσι αυτό και είπα να τα ακούσουμε έτσι όπως το έχει μεταφέρει η Λαϊκή Σοφία ας πούμε τον παλιό γυναικόρα. Γιατί από εκεί το έχω ακούσει. Αν ξέρει κανεί γιατί τα όνειρα τη Κυριακή ζουν ως το μεσημέρι πείτε μου, γιατί υπάρχουν και κάποια όνειρα. Οτι Κυριακέ παίρνουν φτερά. Τυχαία λέει σε συναντώ στον ήρου μου του δρόμου. Σαν ορκισμένο αερικό μου είπε αγάπο. Τη Κυριακή τα όνειρα ζουν ω το μεσημέρι. Σαν μπαίνει το απόγευμα. Κανένα του δε βγαίνει. Σάββα το βράδυ να έφιεσαι, σαν πέφτει και κοιμάσαι. Τη Κυριακή στα όνειρα, ποτέ να μη θυμάσαι. Τη Κυριακή στα όνειρα, ποτέ να μη θυμάσαι. Νιχτόνι φεύγει η Κυριακή νη στάξαν οι ελπίδε. Ξαναγυρίζω στη σιωπή. Εκεί που έχει χαθεί τη Κυριακή, στα όνειρα ζουν στο μεσημέρι. το μέση μέρη. Σαν το απόγευμα, Κανένα του δεν βγαίνει. Σάββατο βράδυ να εύχεσαι σαν και κοιμάσαι της Κυριακής τα όνειρα ποτέ να μη θυμάσαι της Κυριακής τα όνειρα ποτέ να μη θυμάσαι Εξαιρετικό τραγούδι. Εξαιρετική εκτέλεση, χώρης μουσική, ο Αλκίνος Ιωαννίδης για τη Κυριακή τα όνειρα, και πάμε στο επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι και αυτό με τον Αρκίνο. Αυτό ήταν ένα πολύ μικρό, είναι ένα από τα πιο ωραία του. Από την πρώτη φορά που το άκουσα μου άρεσε. Έχει γράψει ο ίδιο και του στίχου και τη μουσική. Και είναι ένα τραγούδι για έναν καθρέφτη. Αυτό όλο το τραγούδι νομίζω ότι είναι απόσταγμα σοφία και θα μπορούσε να. σε όλα αυτά που λέγαμε πριν για του φράουλε και για του ανθρώπου που εκμεταλλεύονται ο ένα τον άλλον και με αυτό το πραγματικά βάραβαρο και άσχημο τρόπο, γιατί δεν μπορούμε να φωνάζουμε για την εκμετάλλευση που έχουμε εμείς τώρα από του ξένου δανειστές μας και οι δικοί μας οι άνθρωποι να εκμεταλλεύονται κάποιος άλλος δυστυχισμένος ανθρώπος και μάλιστα με αυτό το αφρικτό τρόπο, το 2013, σαν να μιλάμε για ένα καινούριο κράτος εν κράτη, νομίζω ότι ο καθρέφτης του Αλκίνου Ιωαννίδη ε, είναι όλο το τραγούδι από την αρχή μέχρι το τέλο, ένα απόσταγμα σοφίας. Σχοιμάνια να σωθούν. <Το> ένα παιδί τη χάρει να ένα κόκκινο λουλούδι. Ένα παιδί, ένα παιδί τη ειδήσει να φύγει. Ένα τραγούδι. Ένα παιδί. Κι είπε, κι είπε, ποτέ σου μην του στη άσχημη που μοιάζουν που σε σιχαίνονται μα στέκουν και κοιτάζουν κι είπε ποτέ σου μη κοιτάς τον άλλο μες τα μάτια γιατί καθρέφτης γίνεσαι και όλοι σε σπάν κομμάτια Πληγωμένο, τον φέρανε σ' ένα κλουβί. Κι έκοβε ησυκύριο, ο κόσμο. Αγριεμένο, την ομορφιά του για να δει. Ένα παιδί σαν χάτρι, ωραίο Ένα παιδί. σε να πίένα ένα τραγούδι, ένα παιδί Κι είπε, Κι είπε, αν θέλεις να ζωθείς από την ομορφιά σου Πάρε τσεκούρι και σπαθί, και ποψε τα φτερά σου Κι είπε ποτέ σου μην άλλο με στα μάτια Κάθρεψε γύνεσαι και όλοι σε σπάνια. Αυτό ήταν ο Κιόλο Κιόλο, αυτό ήταν ο πολύ αγαπημένο Κάθρεφ ε, χαίρομαι που μου ζητάτε και κάποια τραγούδια. Και αν τα έχουμε, και βέβαια είναι μέσα στα πλαίσια τη θεματική εβδομάδα, είναι αποστάγματα σοφία για εσά, διδάγματα, μότο ζωή, δεν έχει σημασία αν είναι για όλου μα. Αν είναι για εσά όμω, ευπρόσδεκτα να τα βάλουμε στην παρέα μα και να τα ακούσουμε. Και να πάμε στο επόμενο. Το οποίο. Πού είναι, να το. Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι σχετικά πρόσφατο. Είναι από το τελευταίο δίσκο τη Άλκη τη Ποδοψάλτη, που έγραψε στι 20 Ιαλήνη και η Βαρθία Ρεμπούτσε και τη μουσική. Λοιπόν, είναι το τραγούδι που ανοίγει το δίσκο είναι το τραγούδι που έχει τίτλο Θάλασσα γυαλί από το ξεκίνημα του που λέει η βάρκα λύθηκε μέχρι τα λόγια αυτά που λέει, είναι μια εικόνα αυτό το τραγούδι, είναι μια εικόνα που για μένα αυτό είναι ε, μια ιδανική κατάσταση ε, που όψες στιγμές τη έχω ζήσει θα ήθελα να επαναλαμβάνετε αν είναι δυνατόν ε, πολλές φορές, δηλαδή να ανεμίζει στο κατάρτι η ζωή, να φεγγίζουν όλα τα άστρα στο πανί και να έχουμε μια θάλασσα γυαλί. Να φουλάρουμε με και φιλιά, να ξεχάσουμε τις πίκρες τη ταιριά και να είναι καλοτάξιδι η Βάλε πλώρη για αυτά που ονειρευτήκαμε. Για το αύριο προς όλο ταχώ. Λοιπόν, όλο αυτό είναι μια περισσότερα από ένα διδακτικό τραγούδι. Είναι, είναι μια στάση ζωή. Μια αγκαλιά.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 και να είναι καλό ταξίδι καρδιά. Βάλε πλοίο για αυτά που νιρευτήκαμε για το Αβριο προσολοτα κέρια οι εποχές να σαλπάρει συντροφιά μας και ολίγη να γαλετάμε με κιθάρες και κρασί και να είναι πάντα η θάλασσα γιαλή Ιβάλε για Βάλε γι αυτά που ονειρευτήκαμε για το αύριο προσολοτα Εξαιρετικό τραγούδι, το οποίο μα λέει: Εδώ η Αναστασία. Η Αναστασία από το Σουφλί, η αγαπημένη μα, λέει ότι θα το βάλει στο μαγαζί. Έχει ένα πολύ ωραίο αρτοπείο εκεί ψηλά. Να παίζει, λέει, νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα να ανοίγει κάποιο την πόρτα, να μπαίνει κάπου που βλέπει ωραίε γεύσει και λιγουδιέ και να ακούει αυτό το τραγούδι. Νομίζω ότι φτιάχνει διάθεσή σου, γιατί και το φαγητό είναι ένα κομμάτι πλέον έτσι, που δίνει χαρά και απόλαυση στου ανθρώπου σε αυτή εδώ τη μίζαρη και δύσκολη εποχή που περνάμε ε, το επόμενο τραγούδι μας το ζήτησε ο Κούξ και αφού το έχουμε στη λίστα θα το ακούσουμε στη ε, στείλε και μου λέει είπαμε να είναι ένα τραγούδι που για τον ίδιο να είναι απόσταγμα σοφίας δεν, είναι, δεν έχει σημασία αν θα είναι για τους υπόλοιπους αλλά θεωρώ ότι είναι διαβάζοντάς το μου ζήτησε ο Κούξ λοιπόν το τραγούδι σαν το μετανάστη στη δική σου γη οι που με αγγίζουν ιδιαίτερα, μου γράφει ο Κούς. Σύρμα, σύρμα κι άλλο σύρμα και χοντρό γυαλί, μάτωσε ο ήλιος την ανατολή. Κλές και αναστενάζεις, αχ ξενητιά φωνάζεις, μα η ελπίδα μαύρο κι άπιαστο πουλί. Θα το ακούσουμε με τον Γιώργο Νταλάρα. Από τις συναυλίες που έγιναν με το τραγούδι από τη Μεσόγειο. πετρωμένα και δεν ξημερώνει να sesim boğmak isterler yarım dün kırıktı sürü çağırydı chill out Yeah, gele, <Gülüyor> και ε, ο ήλιος την Ανατολή. Κι αν φωράζεις μα η ελπίδα μα για πιάστο πουλί. Λες κι αν Δε κι αφτεριά Παλπίταμαύρο! Για το πολί! Music Heaven, DJ party. Οι βραδέ από τοέτα παραγωγών του σταθμού μα ξεκίνησαν. Μην χάσετε την πρώτη βραδιά με τον Δέος και την Αγία αυτή την Παρασκευή στο Red Dot στο Γκάζιμ. Παρασκευή 19 Απριλίου στις 8 το βράδυ. Red Dot, εγμολπηδών 24 και 3 το λεμον πίσω το μετρό στο Γκάζιμ. Σας περιμένω! Εδώ είμαστε και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στην δεύτερη ώρα. Θα συνεχίσουμε παρέα μέχρι τι 10 πέθρου τραγουδιστά με αποστάγματα σοφία που τα μοιραζόμαστε και ακούσαμε του Κουκ. Θα έχουμε να ακούσουμε ακόμα τι Ευαγγελίε Ακελαρίου. Αν έχετε κάποιο επίση δικό σα και έχετε να μα πείτε και κάτι γι' αυτό, δηλαδή όχι απλά να είναι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά τραγουδία που θα μπορούσαμε να ακούσουμε απόψε. Κάτι που μπορεί να εκφράζει εσά ε, και κάτι δικό σα, μπορείτε να μα το στείλετε, να μα πείτε και κάτι γι' αυτό και αν το έχουμε θα το μοιραστούμε όπω κάναμε. Πριν από λίγο με τον Κούξ, Όπως θα κάνουμε και με την Ευαγγελία στη συνέχεια. Ε, για το επόμενο, θα σα μεταφέρω στον κόσμο μου. Είναι ένα παιδικό βιβλίο, λέγεται Ο Θαλή και η Και μου άρεσε πάρα πολύ, σα το προτείνω ανεπιφύλεκτα, από το βιβλίο. Υπάρχει και ένα CD μέσα, αν το βρείτε, όπου εκεί τραγουδάει η Χάρη Αλεξίου, ο Λάκης με τα ψηλά Ρεβέρ και ο Γεράσιμος Ανδρέατο. Είναι μια ευχάριστη έκπληξη σε αυτό το βιβλίο. Θαλή και Θάλεια. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυτό το. Τραγούδι που περιγράφει τον κόσμο, έναν κόσμο έτσι όπω τουλάχιστον θα θέλαμε να είναι. Και μέσα στα τραγούδια, τουλάχιστον μα δίνεται η ευκαιρία να ζήσουμε και σε αυτόν τον κόσμο. Μ. Καλησπέρα, Μέρη στη Μέρι στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και στην Άνση Αργυρίδου που τη βλέπω πρώτη φορά απόψε στην παρέα μα. Καλώ ήρθε. Καλησπέρα και στου φίλου που δεν βλέπουμε αλλά είναι παρέα μα και μα ακούνε απόψε. Εδώ μέχρι τι 10. Αν θέλετε, μπορείτε να μα στείλετε μήνυμα. Ε, στον player από κάτω που λέει γράφετε ό,τι θέλετε και θα έρθει όπως ήρθε και του ίσως ε, το τραγούδι λοιπόν πάμε να δούμε λοιπόν έναν ωραίο ιδανικό κόσμο τραγουδισμένο από τον Γεράσιμο Ανδρέατο Τη <Τι> ζωγραφιά μου τη μικρή οι άλλοι σαν κοίτανε. Μια μουτζουρίτσα έφτιαξε, μου λένε και γελάνε. μα αυτός είναι ο κόσμος μου, ολομορφιά και χρώμα. Μια μπλε γραμμούλα μία καφέ το χώμα. Μα αυτός είναι ο κόσμος μου, ολομορφιά και χρώμα. Μια μπλε γραμμούλα μία καφέ το χώμα. που το δώτο στρογγυλό είναι ένα σπίτακι και αυτή η γραμμούλα ύψηλή στο κήπο ένα δέντρακι αυτός είναι ο κόσμος μου, ολλομορφιά και χρώμα μία μπλε γραμμούλα ουρανός, μία καφέ το κόμμα. αυτός είναι ο κόσμος μου, ολλομορφιά και χρώμα μία μπλε γραμμούλα ουρανός, μία καφέ το κόμμα. Oh! Με στο σπιτάκι κατοικούν όλα τα όνειρά μου και στο δέντρακι τραγουδά αειδώνει η χαρά μου. <Κι> Αυτός είναι ο κόσμος μου, όλο και χρώμα μ' μπλε γραμμούλα ουρανός, μια κομμά. Αυτός είναι ο κόσμος μου, όλο ομορφιά και χρώμα μια μπλε γραμμούλα ουρανός, μια κομμά. Αυτός είναι ο κόσμος μου, όλο ομορφιά και χρώμα αυτό είναι ο κόσμο που το στέλνουμε σε όλα τα μικρά παιδιά που ξέρουν να μα βάζουν στον κόσμο του και να μα παίρνουν από τον δικό μα κόσμο και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ακόμα και αν είναι για λίγε στιγμέ. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι με τη χάρη τη Αλεξίου που θα το ακούσουμε. Ο λόγο που το συμπεριλαμβάνω στην απόψηνή εκπομπή και θα το ακούσουμε τώρα είναι ότι περιγράφει μέσα του αυτή την Ελλάδα που αγαπάμε. Δηλαδή, κάποια στιγμή που μπορεί να σε πάρει από κάτω και να πει μα τι είναι όλα αυτά που θέλεις που ζούμε αυτή ήταν η Ελλάδα δηλαδή, αυτή είναι η Ελλάδα που διαφημίζουμε έξω που έρχονται όλοι απ' έξω να δουν τι κάνανε οι, οι παλιοί μας οι δικοί μας εμείς τι κάνουμε σήμερα αναρωτιές σε μερικές φορές. έχουμε βέβαια πολύ μεγάλο παρελθόν αλλά πρέπει να κάνουμε κάτι και για το μέλλον αυτό λοιπόν το τραγούδι κάθε φορά που το ακούς ακόμα και αν λοιπόν γενικά με την Ελλάδα είσαι έτοιμο να τσεκωθείς ακούς αυτό και Λες ναι Έχω, θα, θα πάρω το δρόμο προς την παλιά αγορά Και θα δω το υπόγειο της κυρία Θα δω και άλλα πολύ ωραία Μια Ελλάδα που αγαπάμε Μια Ελλάδα που ελπίζουμε ότι θα καταφέρει Να επικρατήσει Της άλλες Ελλάδας <Το> Αυτή της Μανολάδας έτσι, Ή των Μανολάδων Που υπάρχουνε σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Αυτή εδώ είναι η Ελλάδα που <Σελίου> <Σελίου> Άμα θες να δεις πώς ζούμε Και πιο βιωνος θα με το θα πάει μοναστηράκι Σάββατο με γύρω στο μπαρβάκιο να γυρίσει την πλατεία και να δεις την ιστορία σου κατάματα φαντασία των χρωμάτων βοκιλιαρισμά στιμάτων και άλλα χαρακτήρα Υπότιτλοι AUTHORWAVE Τρέλενουνε στη δράκα μουσικάντιες, και ανακαλύσπρωτης είω πίσω από το βαλλιοσχολίο τρώνε για πιδέ. ήταν η βόλτα που κάναμε στην παλιά αγορά και συνεχίζουμε, συνεχίζουμε το ταξίδι στα τραγούδια από στάγματα σοφίες στα τραγούδια μούτος ζωής στα τραγούδια διδάγματα λοιπόν, με τα που μαζεύουμε απόψε και ακούμε παρέα μέχρι τις 10 και θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που έχει γράψει την μουσική ο Άντζελο Μπραντουάρντι και τους στίχους στα ελληνικά τους έγραψε, τους εκπληκτικούς στίχους στα ελληνικά έκανε η, Λίνα Νικολακοπούλου, η οποία Νικολακοπούλου από την οποία θα μπορούσαμε να ακούσουμε αρκετά τραγούδια, είναι αλήθεια στην απόψινή εκπομπή της είχαμε αφιερώσει μια ολόκληρη εκπομπή παλιότερα ε, ένα τραγούδι που λέει για το δικό σου Θεό του κόσμου το άδικο σε έναν σουλτάνο μπροστά τον πάνε κατάδικο ένα τραγούδι που, αφιερώ, που αναφέρεται στο φραγκίσκο της Ασίσης και αυτούς αναζητάμε θα είναι μια παρόμοια πορεία όπου με αυτή το Κεμάλ που ακούσαμε νωρίτερα του Νίκου Γκάτσου το τον Μάνο Γατζηδάκη ε, στην εκπομπή του Βέρτ θα μπορούσε να είναι μια συνέχεια αυτή εδώ η πορεία του Φραγκίσκου για το δικό σου Θεό και όχι για το δικό μου Θεό για το κόσμο το άδικο ένα τέτοιο κήρυγμα θέλω να ακούσω πραγματικά αν μπορεί κανείς να πει να μιλήσει για ένα απόσταγμα ζωή και σοφίας όχι ένα κήρυγμα για τον δικό μου Θεό για το δικό σου θα μπορούσα να κάνω ένα τέτοιο κήρυγμα λοιπόν θα ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι άνθρωποι και θα είχαμε πάει πραγματικά πολύ μπροστά αυτόν τον κόσμο και όχι τόσο πίσω όσο φροντίζουμε να πηγαίνουμε συνέχεια με κάθε ευκαιρία ο Σουλτάνος της Βαβυλώνας και η γυναίκα Να την ανθρωπιά την καλοσύνη Μα του περάσανε χαλκά ή σαρακίνη. Για το δικό του θεου του κόσμου το αδικό Σε ένα σουλτάνο μπροστά τον πανκαταδικό, δικό. Τον είναι αυτός απ' τα δεσμά του Κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμά του Πηγά τη σταματάει να ξεδιψάσει Μα μια γυναίκα δεν αργεί να πλησιάσει Ωραία στην όψη μα η καρδιά της δηλητήριο Με το κορμί της τον καλή Για το δικό σου Θεό μαζί σου θα Της απλώσε τα χέρια και βγήκαν περιστέρια Πιστεύει αυτή με το αγγίγμα του Κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κηρύγμα του Francesco partì una volta per oltre mari fino alle terre di Babilonia a predicare. Coi suoi compagni sulla via dei saracini furono presi e bastonati poverini. Frate Francesco parlò e bene predicò, che il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò. Lo liberò dalle catene, così Francesco partì per Babilonia a predicare. Το φτωχούλι θα πω δυο λόγια απ' την Ασίζη που πήγε πέρα στις Βαντιλώνας το μετερίζει για να κυρίξει την ανθρωπιά την καλοσύνη μα του περάζανε Χαλκαή Σαρακίν για το δικό του θέλει το κόσμο το αδικό σε ένα σουλτάνο μπροστά τον μπαν καταδικώ όλοι είναι αυτός από τα ο Φραγσικό σκηνάει Γιατί με εξασικών η, η μουσική να ζητάει να ρωτήσετε η κρυστάλλινο στο δωμάτιο επικοινωνία γιατί πάρα πολύ ναστασία μου έχει τη μουσική μέσα σου για να πρέπει να σα πω ότι Τραγουδάει εξαιρετικά. Θα βρούμε μια ευκαιρία να την κάνουμε, να την πείσουμε, να επικοινωνήσουμε μέσω Skype και να την ακούσετε. Τουλάχιστον αν δεν μπορούμε να το κάνουμε ζωντανά, να την ακούσετε ένα τραγουδάει. Ε, συνεχίζουμε. Είναι πρώτα τα τραγούδια και δεν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε, αλλά δεν έχει σημασία. Ό,τι προλάβουμε και ακούσουμε, καλό θα είναι πάντω. Και μπορεί κάποια στιγμή που ξέρει να ξαναγυρίσουμε, να το επαναλάβουμε και να έχουμε και περισσότερε συμμετοχέ και από του φίλου και από όλου εσά. Που είστε εδώ παρέ και, και ακούμε μαζί το απόψινο βράδυ τα τραγούδια, να ακούσουμε και τα δικά σα γιατί όχι. Στο δωμάτιο Επικοινωνία έχω τον Ανώνυμο, την Κάλια, τον Κούξ, την Κρυστάλλο, τον Παντί, τον Πατοσέτο, τον Ψιρψή, -Ψι, τον Σάκη Κουρουπό και τον Τραβελαγ. Και βλέπω εκτό την Σίλια, τον Αντώνη Πάτρα που είναι στην Κύπρο. Γεια σου, Αντώνη. Ε, τον Στίμαν, ο οποίο επέστρεψε στο ραδιόφωνο του Music Heaven και έχει ξεκινήσει και πάλι να κάνει εκπομπέ εδώ παρέ και χαιρόμαστε γι' αυτό. Ε, σω. Ποιο άλλο, η Αλκαιόνη, έτσι. Κίνδυνο, παλίμαστε επισκέπτε. Αυτοί είμαστε. Και έτσι θα πάμε μέχρι τι 10. Και. και πού να πάμε τώρα. Τι να ακούσουμε από όλα αυτά εδώ που θα μείνουν ένα σωρό άλλα απ' έξω. Αλλά πρέπει να ακούσουμε και κάποια ακόμα. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε αυτό που έλεγε. Από όλο το τραγούδι, νομίζω. Είναι ο στίχο κλειδί. Τη Λίνα Νικορακοπούλου είναι και εδώ. Έχει βάλει το χέρι της. Είναι ο στίχο που έλεγε. Στο βάθος το ζηλεύουμε αυτό που ρε ζηλεύουμε. Δεν ξέρω ποια είναι η εποπίση σας γι' αυτό Θα με ενδιαφέρεται να την ακούσουμε Αλλά θεωρώ ότι πολλές φορές οι άνθρωποι Συμβαίνει αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς Αυτό που θα μπορούσαμε Να Να παρακινήσει και τη δική μας ζωή Να πάει να βγούμε μπροστά Συνηθίζουμε να μένουμε πίσω Και πολύ απλά να το χλεβάζουμε Να το ρε έτσι Όπως το λέει πολύ ωραίο το τραγούδι Το πάθος που διώ το πάθο είπω διαγωμένο. Σε <Τι> κουβαλάω πάνω μου στη σεριμιές βαδίζω. Τα σινέμα στην αγορά σε κουβαλάω σαν τα μωρά και κάποιους εμποδίζω Το πάθος που διώκεται δεν πάνα επιδιώκεται εσείς αυγείτε λάθος στο βάθος το ζηλεύουμε αυτό που ρε ζηλεύουμε και μα λάθος ορεινά κι άρρη στα ορεινά θα πούμε το πιστεύω Το πάθος που διώκεται δεν πάνε να εσείς θα βγείτε λάθος στο βάθος το ζηλεύουμε αυτό που ρε ζηλεύουμε και μα τυρασμό Μενη υγεία περνάμε. Κόσμο και δουλειά μου λένε γύρω παγωνιά. Από σ' λέω παναγία. Ο πάθο που διώκεται δεν παρατηρείτε. Εσεί αυτοί είτε λάθο. Στο βάθο το ζηλεύουμε. Αυτό που ζηλεύουμε. Αυτό ήταν το πάθος που διώκεται ε, της Λίνας Νικολακοπούλου ήταν τα λόγια που ακούσαμε το οποία θαυμάσια ο Μανώλης Μητσιάς ένας από τους πιο ωραίους μας τραγουδιστές. αν δεν τίποτα ακούτε και τη μικρή Ανούλα που θέλει να κάνει την παρουσία της πάμε στο Μανώλη Ρασούλη τώρα να ακούσουμε δύο τραγούδια το πρώτο έχημα πάνω μέσα του και τη μουσική του Μάρκο Βαμβακάρη. Είναι ο Ρωμιός από το μέλλον. Και ακούστε εδώ ένα πραγματικό απόσταγμα σοφίες διάρκειας ενός λεπτού και 47 δευτερολέπτων. Εγώ το 3000 κι αν γινόμουν, τζιμάνι αστροναύτης κι αν γινόμουν, στον τάδε γαλαξία έχει πάλι θα την κατάβρισκα με ένα του Βαμβακάρη. Ταΐζω το κομπιούτερ της χαρές μου Τα όνειρα καθώς και τις κακές μου Τους πόθους, τους Καημού, σαν Τα κάνει σούμα και μου δίνει το όνομά της. Εγώ το τρεις χιλιάδες κι αν Ζημάνει άστρο ναύτης κι αν Στον τάδε γαλαξία έχει φεγγάρει Πάλι θα την να του μπαμπάγκαρι. Κι αν γενιόμουνά Τζημάν οι άστρο ναύτις Κι αν γινόμουνά Στον δάδεκα Λαξίαχη Φεδγάρι Πάλι τα την βρισκαμένα του Βαμπακάρι Αυτός ήταν ο Ρωμιός από το μέλλον Από το Βαλκανιζατέρ τον Ρασούλη. Και το επόμενο είναι του Ρασούλη να σας το, που θα ακούσουμε. Είναι από ένα δίσκο που είχε τίτλο Μπάνγκα Επιζών. τραγουδιστής σε αυτό το δίσκο ήταν ο Γιώργος Τσιντάρη. Είναι ένα το οποίο, είναι ένα δίσκο μάλλον όλο αυτό, ο οποίο δεν έκανε μεγάλη επιτυχία. Δεν ακούστηκαν τα τραγούδια. Δεν είχε δηλαδή αυτά τα τραγούδια που γινόταν επιτυχίε του Μανώλη Ρασούλη. Αλλά είναι ένα τραγούδι αυτό, απόσταγμα σοφία γενικότερα. Είναι ένα τραγούδιο που λέει «Και με σιωπή να μου μιλά, εγώ θα καταλάβω» και είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα να μην καταλαβαίνεις ή να μην προσπαθείς να καταλάβεις τον άλλον από αυτά που λέει αλλά να μπορείς πολλές φορές να τον καταλάβεις από την έκφρασή του, από το βλέμμα του, από, το, από την αύρα βγάζει κάθε άνθρωπος, ανάλογα με τη διάθεση και τη στιγμή στην οποία βρίσκεται η οποία δεν είναι ποτέ η ίδια Πολύ σημαντικό λοιπόν στη ζωή του κάθε ανθρώπου να έχει έστω έναν άνθρωπο όπου να μπορείς, ακόμα και αν σου μιλάει με σιωπή, να τον καταλάβεις Ακούστε αυτό το θαυμάσιο τραγούδι Τα λόγια είναι του Μπανώλη Ρασούλη και τραγουδάει ο εξαιρετικός τραγουδιστής του ρεμπέτικου Γιώρο Ξυντάρης Σε ψαχνά καιρό, μην και με τι την καρδιά. Θα λέει για τι οει μακιά. Εγώ τι καταλαβα και ότι έχω αισθανθεί. Είναι ότι με καλόσα με το κρίμα. Και με σιωπή να μου μιλάς εγώ θα καταλάβω Με την καρδιά το νόημα που θες θα μεταλάβω Κάθε σου λέξη αναπηδά χαρούμενα η ψυχή ψηλά είτε βαθιά θα ζεις στη ζωή Με με το Αποκυρωτούμε τον Κουξ που αφήνει την παρέμβαση και τον ευχαριστούμε και για το τραγούδι που μοιράστηκε μαζί μα. Καλό βράδυ, καλή νύχτα και μισή ώρα ακόμα εδώ πέσει τον τραγουδιστά με τραγούδια αποστάγματα σοφία. Μέχρι τι 10 που θα έρθει Δημήτρη 1965 για να σα πάει μέχρι τι 12. Με τα, με τα δικά του τραγούδια και βεβαίως η Αλκαιόνη η οποία α, κλείνει και ανοίγει την κλείνει τη βραδιά και ανοίγει την καινούργια μέρα ακριβώ στις 12 ε, για να σας πάει μέχρι τη σημεία μετά τα μεσάλητα για να μέχρι να σας πάει για ύπνο δηλαδή ε, και έτσι κλείνει το πράγμα της Πέμπτης ε, και εμείς τώρα πού να πάμε έχουμε να πάμε λέω, να πάμε στον Νίκο Παπάζωλου ο οποίος ε, Νίκος Ρπάζβλου χθε πλήρωσε ε, πόσο, 17 του μήνα, 17 Απριλίου, δύο χρόνια από την ημέρα που έφυγε. Με αυτή την ευκαιρία, ε, την όχι ευχάριστη ευκαιρία, ανέβασα μια εκπομπή που είχαμε κάνει εδώ στο Πέστο στα λίγες μέρες αφού το έφυγε, γιατί για μας εδώ ήταν μια από τις πιο σημαντικές απώλειες στο ελληνικό τραγούδι, ήταν πολύ δικός μας άνθρωπος χωρίς να τον έχουμε συναντήσει ποτέ, ε, ο Νίκος Παπάζοκλου είχε γίνει μια εκπομπή εδώ, με τα μεγάλη εβδομάδα τότε στο Πέστο Τραγωδιστά η οποία έβγαζε έτσι τουλάχιστον για μένα ήταν μια από τι πιο ας πούμε, έντονες συστηματικά εκπομπές που έχω κάνει εδώ στο Music Heaven την ανεβάσαμε λοιπόν ε, αν κάποιο θέλει να ακούσουμε αρκετά ε, από τα σπουδαία τραγούδια που έχει αφήσει πίσω του ο Παπάζοκλου η την ακούτε θέλει να κάνει την παρουσία θέλει να μας πει είμαι εδώ και εγώ και νομίζω ότι ο, αυτός ο ήχος ο ήχος της Ανούλας που ακούμε όλοι μαζί είναι και αυτός ένα απόσταγμα ζωής για πάμε ναι, θα αφήνω λίγο ακόμα σίγουρα θα τις βγάλω, να ακούσουμε και άλλο λοιπόν ε, το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το Μπανούλη Ρασούλη το τραγουδάει ο Λεωνίδας Βελής και είναι αυτό που λέει οποιο δεν είναι αμαρτωλός να κάνει ένα βήμα μπρος και τα δικά μου σφάλματα με δίκιο να τα κρίνει. Ο στίχος στον οποίο εγώ στέκομαι πάνω εδώ τα κορίτσια και έρχομαι. Ακούστε το. Είναι αυτό που λέει εγώ βαθιά στον άνθρωπο έχω εμπιστοσύνη. Αυτό το τραγούδι συμπυκνώνει και τη φιλοσοφία του συμπέθερου σε πολλά πράγματα. Να γιατί ήταν πολύ σπουδαίοι όλοι οι δημιουργοί αυτοί που πέρασαν. Ο Μαρός Ρασούλης. Μάλλον για τον παπάζο μου σας έλεγα αλλά τα κορίτσι και με πήγαν στο Ρασούλη τώρα, ξέρετε, με αποσυντονίζουν. τα καταφέρουν πάντα. Ο Όποιος δεν είναι αμαρτωλός Να κάνει ένα βήμα μπρος Και τα δίκα μου σφάλματα Με δίκιο να τα κρίνει Εγώ βαθιά Βαθιά στον άνθρωπο έχω επιστοσύνη Τόσα χρόνια περιμένω το δικό μου τον κριτήμα ακόμα να φανεί Λες κι αγνός δεν έχει μείνει Ανθρωπό πάνω στη γη. Ο δεν είναι αμαρτωλό, δεν ξέρει τι είναι. Την κολλάση δε γνώρισε, δε την τιμωρία που του βαθέ βαθένει τη ψυχή και λέγεται αγωνία. Σα χρόνια περιμένω το δικό μου το κριτήμα ακόμα να φανεί Λες κι αγνός δεν έχει μείνει, άνθρωπος πάνω στη γη Δεν είναι αμαρτωλός, δεν σκύβει πάνω το Θεός Χωρίς να πέσει δεν ψάχνει για ευτυχία Και το καθόλου, καθόλου αμαρτωλός αυτό το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές, πρέπει να σας πω, αυτό το τελευταίο στίχο και το καθόλου ο αμαρτωλός ε, είναι και αυτό αμαρτία. Λοιπόν, γενικά με την αμαρτία έχουν πιεστεί πολλά τραγούδια, θα μπορούσε να γίνει ολόκληρη εκπομπή και γιατί όχι, είναι μια ιδέα λοιπόν, να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή για την αμαρτία. Το ένα φέρνει το άλλο, βλέπετε. Σα αρέσει αυτό, θα θέλετε μια εκπομπή αμαρτωλή <laughs> <laughs> που έχετε και μεγάλη εβδομάδα και Πάσχα. Πάμε στον Λίκο Παπάζολο για τον οποίο ξεκίνησα να σα λέω και τα κορίτσια με πήγαν στον Πανώνιο στο Ρασούλη κοντά με πήγαν και στον Λεωνίδα Βελή στο τραγούδι που ακούσαμε. Στο Όποιο Δεν είναι Αμαρτωλό. Λοιπόν, και να ακούσουμε το τραγούδι για το οποίο ξεκινήσαμε, γιατί μπήκαμε στο δρόμο για να πάμε για μέρα. και βρεθήκαμε μαζί με του Αμαρτωλού. Λοιπόν, καλημέρα. Λοιπόν, ο καθρέφτη και όλα αυτά τα πολύ ωραία που λέει: Μόλι κυπνήσω το πρωί, τα βλέπω όλα μαύρα. Θέλω μια κούπα με καφέ και τέσσερα τσιγάρα. Παλιά όλα αυτά, βέβαια, γιατί τώρα το έχουμε κόψει εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια κοντεύουν. Μ, και τι άλλο. Κοιτάζω τον καθρέφτη και αντί να ρίξω μια μπουνιά, χαμογελό στο ψεύτη, πόσε φορέ δεν έχουμε χρησιμοποιήσει του τείχου από αυτό εδώ το τραγούδι. Και δεν είναι το μόνο του Λίκο Παπάζουλο. Απλά είπα να διαλέξω για απόψε να ακούσουμε αυτό για τον καθρέφτη στον οποίο χαμογελάμε παρότι ψεύτης καταφέρνει και μας παρασέλνει και λέμε Τι νόημα έχουν όλα αυτά, τι τρέχω να προλάβω πέρασε η μισή ζωή χωρίς να καταλάβω Εκεί που κάνεις όλες αυτές τις σκέψεις, κοιτάει τον καθρέφτη και ο ψεύτης καλαφέρνει και σε παίρνει στο δικό του κόσμο σε καθημερινότητας. Τα βλέπω όλα μια καφέ Και μια καφέ sera la Τα πέρασε η μισή ζωή, δίχω να καταλάβω Καπάκι. Μπουνιά, στο όλος μια Χαμό Αυτή ήταν η καλημέρα του Νικοπαπάζου από καλησπέρα σε τους που βλέπω ότι Είμαστε στο ραδιόφωνο του Music Heaven, είμαστε πέστο τραγουδιστά, ο συμπέθαρος παρέας κάθε πέμπτη, 8 με 10, με θυματικές εκπομπές. Θέλουμε να πιστεύουμε με αληθινά τραγούδια. Απόψε με τραγούδια, στιχάκια μότος ζωής, από στάγματα σοφίας, διδάγματα ε, για τον καθένα μας. Να μην ξεχάσω, θέλω να ακούσουμε και το τραγούδι που άφησε στο, στο φόρουμ η Ευαγγελία Σεκελαρίου η οποία είναι παρέα μας, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι στο ραδιόφωνό μας και στο site γενικότερα γράφει ε, στο ή e περιοδικό και πολύ ενδιαφέροντα άρθρα για μας για το πες το τραγουδιστά η Ευαγγελία Σακελαρίου άφησε, άφησε καθέναν να από ένα τραγούδι σε μας άφησε τη Μυσυρλού μαυρωμάτα Μυσυρλού μου τρελή η ζωή μου αλλάζει με ένα φιλί αυτό για ένα φιλί που δεν έδωσα ποτέ στους αγαπημένους μου ανθρώπους που έφυγαν λέει η Ευαγγελία Σακελάριο, και αυτό είναι πολύ σπουδαίο είναι πολύ σημαντικό δηλαδή να υπάρχουν φιλιά που θα θέλεις να δώσεις και δεν τα έδωσες δηλαδή φιλιά που έμειναν και δυστυχώς δεν θα μπορέσει να τα δώσεις γιατί αυτά που δεν δόθηκαν μπορεί να μην σου δοθεί ευκαιρία γιατί μπορεί και να σου δοθεί μπορεί να είσαι από του τυχερούς ανθρώπου. αλλά συνήθως υπάρχουν αγαπημένοι μας ανθρώποι που φεύγουν και μόνο όταν φεύγουν κάνοντας τον απολογισμό μας σκεφτόμαστε όλα αυτά που αφήσαμε πίσω μας όπως έλεγε πολύ ωραία πολύ ωραία, πολύ σωστά ο Ελίτης ότι δεύτερη ζωή δεν έχει Μυσηρλού για την Ευαγγελία Ένα ορχεστρικό υδαλμό μουσική και έτσι βρήκα αυτό εδώ Από τη Σμύρνη του έρωτα με το σου ματιά, να Μπισεριλού για την Αυγγερία κελάριού και πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό τραγούδι έχουμε ακόμα ένα τέταρτο παρέα θα πάμε στον Πανούλη Φάμενο και σε ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου τραγούδια είναι αυτό που λέει θα ήθελα να ήμουν βασιλιάς να είχα και τον Παρθανίωνα στο σαλόνι μου να είχα το λυκαβιτό ένα σωρό πράγματα τα οποία θέλαμε, θέλουμε, μαζεύαμε μαζεύουμε, αλλά τελικά τι είναι αυτό που χρειαζόμαστε για να είμαστε ευτυχισμένοι σε αυτή τη ζωή. Πολύ λίγα πράγματα. Πολύ λίγα. Και τα... Και τα πορσέζι εδώ πανέξυπνα και εξαιρετικά είμαι όλες φάμενος στο τραγούδι με τους ποδηλάτες. Θα ήθελα να ήμουν βασιλιάς. Θα ήθελα πολλά πράγματα. Νόμιζα. Θα ήθελα να να μου βασιλιάς Σ' ένα βασίλειο Με ουίσκι και τεκίλα Να χαξω πίσω μου Ένα σκεριδουλικό Και τα ποτήρια Να μου γεμίζει η βίλα Αχ να χα και Τον Παρθενώνα στο σαλόνι μου Να χα στον κήπο μου και τον λιγάβτό Όμω θα μου φθανε αν μέσα στο χάλι μου. Είχα εσένα λίγο δώ. Θα θέλα να μου να μου να ή το Είναι πολλά αυτά που θα θέλα αγάπη μου. Μα πήρω ελάχιστα αυτά που σου ζητώ. Γιατί θα μου φτανε αν μέσα στο χάλι μου είχα εσένα λίγο εδώ. Και α μην ήμουν, α μην ήμουν βασιλιάς και ας την έβγαζα με ούζο και ρετσίνα Τις Κυριακές κάπου να τρώγαμε φτηνά και μέσω βδόμαδας μα σε η πείνα Τότε θα ήμουν να ανεύτυχη σ' μου. και ας κρυβόλουν απ' Ο σπίτο νικοτίρι, ας το δος τα μενα, νερο, τροφη, για το δικό σου, το χατί. Η έκφραση που την έχω χρησιμοποιήσει επίση πάρα πολλέ φορέ είναι αυτή που έγινε τραγούδι από τον Κώστα Λιβαδά. Ιδιαίτερα ποτέ δεν, τον, δεν εκτίμησε ιδιαίτερα όλο το σύνολο τη δουλειά του, μπορώ να σα πω. Μου αρέσουν κάποια τραγούδια, αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι και τα λόγια αυτά τα έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλέ φορέ. Ιδιαίτερα όταν η θεία από ένα μπαλκόνι, ένα μπαλκόνι από τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα, όχι πραγματικό βέβαια μπαλκόνι, δεν είναι αυτή που θέλουμε, δεν είναι αυτή που μα αρέσει. Υπάρχει πάντα δίπλα ένα άλλο μπαλκόνι. Κάθε μπαλκόνι έχει αληθέα. Για κάποιον που αισθάνεται ότι κουράστηκε και δεν μπορεί άλλο. Αλλά πάντα υπάρχει ένα άλλο μπαλκόνι. Λες πως βαρέθηκες αυτή την ίδια συνέφια Λες πως χωλένεις σε σβησμένα μονοπάτια Γυρίζεις ξένη από εχθρό και συντροφιά Σ' αυτό το κόσμο που δεν βλέπει πια στα μάτια στο δωμάτιο, ταξί διακάνει αστρικά και το ξυμέρωμα σε βρίσκει παλιμόνι Σ' ένα ταξί που σε πηγαίνει στη δουλειά να αναρωτιέσαι τι είναι αυτό που σε θυμώνει. Κάθε μπαλκόνι έχει αληθέα Ματάκια μου μοιραία Δεν θέλω να μου κλέ. Κάθε μπαλκόνι έχει αληθέα Στορκίζομαι παρέα Θα έρθουν μέρες καλέ. Πως κουράστηκες στους να το σταυρό Μα εγώ σου λέω μήπω κάνει κάποιο λάθος Δεν έχει πρόβα αυτή ζωή και χάνεις καιρό Για δες τη σπίθα που πετιέται εκεί στο βάθος Μπαλκόνι έχει αληθέα, ματάκια μου μοιραία. Δεν θέλω να μου γλε. Κάθε μπαλκόνι έχει αληθέα, Στορκίζομαι παρέα, Θα φθουνε μέρε καλέ. Μέρες Ακριβώς, κάθε μπαλκόνι έχει αλήθεια Αν δεν μας αρέσει η θέα στο μπαλκόνι που βλέπουμε Από το να λέμε ότι αυτή είναι η θέα μόνο Καλό είναι να κοιτάξουμε, να βρούμε και ένα, και ένα άλλο μπαλκόνι Να έχει μια αλήθεια Σίγουρα υπάρχει και κάτι άλλο Εκτός από αυτό που βλέπουμε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 και ενώ κάθε μπαλκόνι έχει αληθέα και ενώ τα δύσκολα, μάλλον δεν είναι πίσω μα, αλλά μπροστά μα, υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο συμπυκνώνει μία φιλοσοφία για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δύσκολες στιγμές, τις δύσκολες καταστάσεις γιατί οι εύκολες είναι πίσω μας. Τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά και για μας υπάρχει μόνο μία πρόπτικη. Να δέχουμε. Να δέχουμε μόνο η εκπληκτική, εξαιρετική διασκευή και τα λόγια του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα πάνω στη μουσική ένα Έτσι και άλλο σταυμάσιο τραγουδιού Του Σέρτζιο του της Ρόζα Μπιάνκα Να δέχουμε μόνο μας μπαίνει η ζωή ό,τι κι αν φέρει Την μια του χειμώνα τη νύχτα Την άλλη ελληνικό καλοκαίρι Γιατί υπάρχει και το ελληνικό καλοκαίρι Λίγο ακόμα έχουμε και δεν ξέρω ποιο να βάλω για τελευταίο Τα κοιτάζω όλα και δεν ξέρω ποιο να βγάλω προς τα έξω Ποιο να μας πει καληνύχτα δηλαδή Απόψε θα πω για σένα, για σένα θα τραγουδήσω Λευκό τριαντά για σένα ναι θα μιλήσω Να τρέχουμε μόνο μας μένει η ζωή Ό,τι κι αν φέρει τη μια του χειμώνα η νύχτα την άνοιγλυκό καλοκαίρι Την άνοιγλυκό καλοκαίρι Η ανόητη φταίει καρδιά μου δεν θα μεγαλώσει Η μου φταίει Που θέλει μέσα της να σε σώσει Να αντέχουμε μόνο μας μένει. Η ζωή ό,τι κι αν φέρει Τη μια του χειμώνα τη νύχτα Την άλλη γλυκό καλοκαίρι Τραγούδι. Ένα μικρό διαμάντι υπάρχει στι μπαλάντε των Πολυκατοικιών που έβγαλε ο Πάνος Κατζεμίχα αμέσω μετά με το χωρισμό του Χάρη και του Πάνου. Ε, και βέβαια συμμετέχει και ο Χάρη στο τραγούδι. Να, με ποιο να σα πω καληνύχτα τώρα. Είπα πολλέ ήταν οι Τελικά θα κλείσω μάλλον με αυτό που ταιριάζει περισσότερο στην εποχή. Είναι ένα τραγούδι που όποτε το παίζει, όποτε ακούγεται στις συναυλίε του Θανάτη Παπακό Κωνσταντίνου, όταν φτάνει να πει. Κι αν ο κλειός στενεύει όσες και χτίσουν φυλακές κι αν ο κλειός στενεύει ο νους μας είναι αλιταριό πάντα θα δραπετεύει ένα παραδεταμένο και μεγάλο χειροκρότημα που σε γεμίζει με κάτι θετικό πάντω, έχετε κάθε φορά που το ακούμε και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το χειροκρότημα το οποίο πλέον έχει γίνει θεσμός κάθε φορά που ακούγεται στα live το Θανάση Παπακοσταντίνου και λέω με αυτό να σας πω καληνύχτα δεν θα μπορούσε να υπάρχει μάλλον Καλύτερο απίλαγο για την απόψηνή εκπομπή και υποπτεύομαι ότι το Αερικό, του Θανάσι Παπα έτσι όπω το λέει εξαιρετικά η Μελίνα Κανά, είναι ένα τραγούδι που θα τα ακούσετε αρκετέ φορέ αυτή την εβδομάδα γιατί θεωρώ ότι εκφράζει πάρα πολλού ανθρώπου. Ε, αυτό το, το μικρό διαμάντι των λίγων λεπτών. Με αυτό λέω καληνύχτα και, και ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκαμε και την απόψηνή εκπομπή, μια θεματική εκπομπή με στιχάκια μότος ζωής από στάγματα σοφίας διδάγματα για μένα, για σένα, για όλους μας νομίζω όλοι κάπου βρήκαμε κάτι από μας στα τραγούδια και απόψε ευχαριστώ την, τον Ανώνυμο την Κάλια και τον Κουκάτι τον πανδί, τον Πατουσέτο, τον travelog που μου έκαναν βαρέα στο Δωμάτιο Επικοινωνίας και τους φίλους που έφυγαν και την Κρυστάλλο και την Ατοψυψή την Ευαγγελία Κελαρίου που μοιράστηκε μαζί μας σε ένα τον Παντζού. Την Αλκαιόνη στη Θεσσαλονίκη στι 12 έρχεται η Αλκαιόνη, έτσι, μην ξεχνάτε. Το Λουκά το το 76, τον Κάπτερ Μόργαν και του φίλου που ήταν παρέα μας αλλά δεν θα μάθουμε ποτέ ποιοι ήταν. Ήταν εδώ όμω, μαζί μα. Να έχετε μια ωραία νύχτα, ένα ωραίο Παρασκευαστικό Σαββατοκύριακο. Αύριο έχουμε και το live στο Red Dot με τον Γιάννη, τον Δέοντα και την Αριστεία Όσοι μπορείτε, και αν μπορέσουμε κι εμεί, θα είμαστε εκεί αύριο το βράδυ, στον Γκάζη. Και ραντεβού πάλι εδώ, λίγο πριν πούμε. Αφιέζει για καλό Πάσχα και να περάσουμε καλά και να ξαναντεμπόσουμε αργότερα. Την επόμενη Πέμπτη στι 8 το βράδυ. Να είστε καλά. Λοιπόν, και να αφήνουμε το νου μα δηλαδή, να είναι αλυταριό και να δραπετεύει. Δηλαδή να αντιστεκόμαστε σε αυτή τη φυλακή που θέλει να μα βάλουν με την τηλεόραση, με το ραδιόφωνο, με τα κανάλια, με τι εφημερίδε. Αντιστεκόμαστε και ψάχνουμε να βρούμε παράθυρο να δραπετεύσουμε. Το στέλνω σε όλου μα αυτό. Μαζί με την μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και Όλα του κόσμου τα πουλιά όπου κι αυτέρου φτερουγήσαν όπου κι αν χτίσαν τη φωλιά όπου κι αν κέλαει δίσαν εκεί που φτερουγίζει ο εκεί που ξημερώνει μαργώνουν τα πουλιά της γη κι ούτε να δε oh, Σαν αερικό θα ζήσω και στέπα του Καυκάσου η σκέψη που παραμιλά και λέει τα όνειρά σου Όσες κι αν κι αν ο κλειός στενεύει ο νους μας είναι αληταριό όλο θα δράπεται, Ω, σαν αερικό θα ζήσω Τα Πέμπτη στις 8 το βράδυ Πέστο τραγουδιστά στο ραδιόφωνο του Music Heaven Ο Συμπέθερος παρουσιάζει θεματικές εκπομπές με αληθινά τραγούδια